για την αποδόμηση του κυρία λόγου και τη διάχυση ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία. Καλώ ήρθατε, την έχω Αλλάξαμε την ώρα της εκπομπής, φύγαμε από το μεταμεσονύχτιο και μεταφέρθηκαμε δύο ώρες νωρίτερα, δηλαδή 10 με 12 τα μεσάνυχτα, για λόγους που έχουν να κάνουν με άλλους παράγοντες προσωπικού. Με την εκπομπή μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του, της, εφαρμογής, όχι του, της εφαρμογής Wire, W-I-R-E-Wire. Στην οποία, εφόσον έχετε λογαριασμό, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε τον λογαριασμό κουβέντε στην Γιάφκα, να κάνετε ένα αίτημα και να μιλήσουμε στον αέρα να κάνετε την παρέμβασή σα στην εκπομπή να δείξετε σε κάποια ζητήματα, όποια ζητήμα θέλετε αρκεί να συμβαδίζει με τα αυτονοήτας, με τις αυτονοήτες αρχές της τη της ε, ε, αλληλεγγύης, της αυτόργάνωσης, του αντισεξισμού, του αντιφασισμού, της αντιπατριαρχίας, της αυτονοήτες αρχές για τους ανθρώπους που, συμπεριφε... που συναντρέφονται από τον αλφα-αλφα χώρο και τον λεφτιέρακο χώρο. Και είναι και πρόσωπο τη εκπομπή αυτή. Η εκπομπή δεν έχει κάποια συγκεκριμένη θεματική. Ε, είναι ένα βραδινό talk show στο οποίο είσαστε όλε και όλοι καλυσμένοι να συνδιαμορφώσουμε. Δεν ξεχαστήκαμε. Εδώ είμαστε. Ε, να πούμε πως ε, μια είδηση η οποία εμένα προσωπικά με έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ και κάνει το γύρο όπως είναι η τετριμμένη έκφραση σε καθεστατικά μέσα απλά κάνει ό,τι το γύρο του διαδικτύου είναι ε, ότι η γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα Ζανκ Πάολη που είναι φημισμένη και για τις uh, κινήσεις αλληγύης στο παρελθόν, τον παιχτό της εξαθλειωμένο κόσμο, σαν ανθρώπους που είχαν την ανάγκη, αλλά και η στήριξή της σε αυτοργανωμένα εγχειρήματα, σε αγώνες γενικότερα, τον από Η Ζαν Παόλη που έχει τους ούλτρας φιλάθλους πατούς που συμμετέχουν Πάντα σε αντικρατικέ, αντιεξοριστικέ, αναρχικές διαδηλώσει, είτε σε αυτοργανωμένα εγχειρήματα, είτε σε καταλήψει, είτε στηρίζουν κοινή αλληλεγγύη. Αυτή η ομάδα, λοιπόν, ο Ζανκ με τη στο Αμβούργο, αλλά καμιά σχέση με την τοπική ομάδα, έδιωξε, απέληξε, έληξε τη συνεργασία με τον πρωσοφιστή Σαχίν ο οποίος έκανε ανάρτηση στα social media και τάχτηκε υπέρ των φασιστών του τουρκικού κράτους από, τον οποίο, από, την, από το οποίο κατάγεται η είναι υπέρ λοιπόν της επέμβασης στην Συρία. Ο, αυτός ο παίχτης ανέβασε φωτογραφία με την τουρκική σημαία και προσέφηκε είχε, και για τη θετική, θετική κατάληξη Τη εισβολή των Τούρκων Μιλιταριστών. Βέβαια, η θετική κατάληξη έχει να κάνει με τι σφαγέ και τι καθαρίσεις, σε καθαρίσεις ε, που γίνονται σε ολόκληρα χωρτιά, χωριά. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά, τι σαρτάμε να αυτό. Πάμε. Λοιπόν, σε ολόκληρα χωριά. Ε, και ε, η Ζανκ Πάολη με ανακοίνωσή τη. Ε, Πορεύτηκε μαζί με τους οπαδούς, οι οποίοι αντίδρασαν κατευθείαν και σε παιχνίδι της Ζανγκ Πάολη με τη Βέρντερ ε, απέτησαν με συνθήματα ενάντια στον προσφυριστή τον Σαχήν ε, να φύγει από την ομάδα, ρε παιδί μου. Ναι. Και ανακοίνωσε η Ζανγκ Πάολη ότι αποδεσμεύει, απολύει τον, τον παίκτη αυτό, ναι. ε, γιατί η κίνησή του ήταν μια κίνηση που δεν συμβαδίζει με τις αξίες του κλαμπ, ασέβη εντελώς. Και για να μην φάει κανένα βρωμόξυλο, δηλαδή είναι μια κίνηση η οποία προστατεύει και τον ίδιο τον παίχτη γιατί ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να είναι κρυμμένο συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ καλή είδηση, α Μετά από εκεί η άλλη είδηση από το μέτωπο της βορειοανατολική Συρία είναι ότι γίνεται σφοδρέ μάχε. Φαντάζομαι θα τα έχετε ακούσει. Ε, υπάρχουν βομβαδισμοί ε, αμάχων ε, και σφαγιασμοί ε, πολιτών κατοίκων ε, στα πλαίσια εθνοκάθαρση ουσιαστικά, ας πούμε, σε αυτό πούμε, στην επιχείρηση που λέγεται πηγή ειρήνη. Ε, οι Κούρδοι. Αναγκαστήκανε κάτω από αυτήν την και είναι σφοδρές οι και μεγάλη η αντίσταση, ας πούμε, του, των Κούρδων και των Κουρδισσών ε, κατοίκων των αυτών των περιοχών της ε, Ροζάβα, που δέχονται ισχυρή και σφοδρή δολοφονική επίθεση, ας πούμε, από το τουρκικό μιλιταριστικό και εθνιο, εθνικιστικό καθεστώς. Αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν με το καθεστώς Ασάν που είναι υπόλογο για πολλές δολοφονίες, πούμε, όπως και οι Τούρκοι, όπως και οι Αμερικάνοι, όπως και οι Ρώσοι, όπως όλοι, στη Συρία. Αναγκάστηκε λοιπόν να συμφωνήσουν με ο καθέστρος Ασάν και να, να συνεργαστούν βασικά, πούμε, για να αντιμετωπίσουν την τουρκική επίθεση. Βεβαίως, τώρα το τι καθέστρος αυτονομία θα υπάρξει από εδώ και στο εξή. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν ξανά αυτό περιοχέ στο Ροζάβ, αλλά όπως είπε και ο, ε, ποιο ο, τους, ε, ο των Κούρδων και των Κουρδισσών, ε, δεν ξέρω και πώς τον λένε. Πρέπει να, μισό λεπτάκι πρέπει να λέμε και κανένα όνομα. Ναι. Μισό λεπτάκι δεν το βρίσκουμε, πρέπει να το βρούμε. Ε, τέλος πάντων, δεν το βρίσκω το όνομα του τύπου που έκανε τι δηλώσει από του Κούρδους. Ε, προτιμούμε να κάνουμε ένα συμβασμό, ανέφερε ο στρατηγό του Κουρδικού στρατού και τέλος πάντων και επικεφαλή προφανώ και του SDF, του Δημοκρατικού Συριακού Στρατού. Ε, ε, προτιμούμε να Κάνουμε συμβιβασμό και, και να κάνουμε συνεργασία με το Συριακό στρατό παρά να γίνει γενοκτονία, να ακολουθήσει γενοκτονία, κάτι το οποίο είναι ουσιαστικά το σχέδιο του Ερντογκάν και του γενικός του εθνικιστικού κράτους τουρκικού κράτους. Εντάξει, την όλη διαδικασία αντιλαμβανόμαστε όλοι πως την έσποξε και την κανόνισε η Ρωσία, ο Πούτιν, ε, ο οποίο εγγυήθηκε έσομαι, και όλα σε ένα καθεστώ, ο οποίο θα αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα των εθνοτήτων, όπω γίνεται και στη Ρωσία, δηλαδή, και τη σχετικά κοινωτήτων τη χώρα και τα δικαιώματα και το ένα και το άλλο, όπω ακριβώ γίνεται και στη Ρωσία, δηλαδή, ξαναλέω, ε, αλλά υπό την κεντρική εξουσία τη Δαμασκού, του Ασάντ. Η επιχείρηση, η οποία γίνεται στην Ποριανατολική σύρια δεν είναι επιχείρηση απλά μιας υποτιθέμενη ζωνή ασφαλείας. Φιεστήκαμε αν ήταν αυτό ή όχι. Η θέμα είναι ότι έχουμε επίθεση δολοφόνων φασιστών εναντίον κατοίκων αυτών των περιοχών της Ροζάβα. Αυτό είναι που κρατάμε. Είναι γενικότερα μια εκκληματική επιχείρηση εξάλληψης πληθυσμού ε, στις περιοχές της Ροζάβα με οποιονδήποτε άλλο στόχο να ικανοποιεί αυτή η συνθήκη της γενοκτονίας ε, αλλά βεβαίω και μια επιχείρηση επανασυγκρότηση του ICS αφού πρώτα ελευθερωθούν ήδη μέχρι τώρα 1500 ή 1000 περίπου σε σύνολο από εδώ και από εκεί που υπάρχουν διάφορες πληροφορίε έχουν την αποδράση ήδη υπάρχουν βίντεο με τις, ε, με τις συμμορίες των φασιστών του ΆΕΣΙΣ να εκκλωφούν στους δρόμους και να υπερβολούν στον αέρα σε διάφορες ερειμωμένες πόλεις που έχει καταλάβει ε, το Τούρκικο κράτος και πάρα πολλά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συντελούνται από τους φασίστες Τούρκους είτε μισθοφόρου Σύριους, είτε μισθοφόρους, γενικότερα μισθοφόρους, είτε Σύριους αντάρτες σε εισαγωγικά η λέξη οι οποίοι πολεμούν στο πλευρό της Τουρκίας και τους στηρίζει η Τουρκία Ένα από αυτά είναι και η επίθεση που έγινε σε ένα κονβόι δημοσιογράφων στην πόλη Καμισλή Αφού είχε ενημερωθεί ο τρικός στρατό ότι θα είναι κομβόι που θα περιέχει δημοσιογράφου αυτοί όμως ε, ήταν κομβόι και δημοσιογραφικό και αλληλεγγύη στου κατοικού τη Ρασ Αλ Αΐν, που έχει ανακαταλειφθεί να από τις κουρδικές δυνάμεις. Επιτεθήκαν λοιπόν και σκοτώσανε τρεις ε, ντόπιου, εννιά άμαχους και ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι, α πούμε και παιδιά και τον ας πάνε, ε, ένα από αυτά, τα εγκλήματα καταστροφόντας είναι και αυτό ας πούμε ε, γενικότερα από τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν ρε παιδί μου, αν μπορείτε να τα βρείτε και εσείς στο διαδίκτυο ε, όποιον και όποιον βρίσκουν δεν έχει, δεν υπάρχει φύλλο έτσι, όποιον και όποιον και ούτε ηλικία ε, βρίσκουν ξέπακο στους δρόμους, των χωριών που καταλαμβάνουνε ε, τους εκτελούν επιτόπου Επιτώ, μάλιστα κάνουν και πάρτι και όλα α πούμε. Εκτελούν πάνω από 2-3 οπλησμένα σκατά του ανθρώπους α πούμε. Αυτά έτσι μια πρώτη ενημέρωση και ήταν σήμερα. Ε, σήμερα ξεκίνησε η προέλαβση, η προέλευση, η προέλαψη να προεβούμε το καταλαβαίνετε καταλαβαίνει τι λέω. Ε, δεν ξέρω, κάτι έχουμε σήμερα στην Μαμπίζ ε, ο τουρκικός στρατός ε, μία πόλη το κομπανίκι Μαμπίζ στις οποίες ε, υπάρχει η Συριακός στρατός εκεί σε Συνόηση όπω είπαμε και νωρίτερα με τους Κούρδους και να δούμε τι θα γίνει αν θα υπάρχουν συμπλοκές κτλ διάβαζα σε tweet νωρίτερα ότι πετούν και ροσκάφη πάνω από τι δύο περιοχές γεωπολιτικά αρχίζει να ανοίγει το πράγμα Φυσικά, πέρα από τα κέρδη που θα έχουν αφεντικά και εξουσιαστές, ας δούμε, πολυεθνικές ελίτ, υπερεθνικά ε, υπερ διευθυντήρια, πέρα από τα ωφέλη που θα έχουν είτε από τις πηγές ενέργειας, είτε οτιδήποτε άλλο, αυτοί που την πληρώνουν είναι ο πληθυσμό οι κάτοικοι, οι κάτοικε ε, ο κόσμος που δεν μπορεί... Να ξεφύγει από την ε, δολοφονική λίστα, εγώ των υπερλυτών, από τη δολοφονική λίσα όσων εμ, επιδιώκουν εμπόλεμε καταστάσεις Για να μην βάζουμε πρόσιμα ούτε χρώματα ούτε τίποτα. Ας, λοιπόν, είναι ο Gymfragmy, Παρέα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή κουβέντα στη στο wire στο, αυ -αυτό το, στην εφαρμογή επικοινωνία. Ε, Ψάχνετε να βρείτε ε, το nickname τη εκπομπή που είναι κουβέντα στη καλείτε, ε, μα κάνετε έτοιμα και μιλάμε στον αέρα, ή μπορείτε να αφήσετε το mail σα στο ράδιο The Regim, στη σελίδα, σε σελίδα επικοινωνία του website του ράδι Να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Είπαμε ότι η θεματική είναι ελεύθερη, αλλά εντάξει, γενικότερα αν δεν υπάρχει επικοινωνία, βάζουμε τα θέματα εμεί εδώ. Εγώ τα συζητά σχολιάζω, παιδί μου. Και αν θέλετε και έχετε όρεξη, στέλνετε τα μηνύματά σα μιλάμε στον αέρα. Οπότε τα βάζω εγώ. Η DIUS δεν θα υπήρχε εκπομπή αν δεν έκανα και εγώ κάτι. Αυτό το οποίο εμένα με έχει κάνει, ας πούμε, δηλαδή είναι πραγματικά έξω φρενών. Έξω, όταν το διαβάζει γίνεται κάποιος κάποια έξω φρυνών. Είναι με την επίθεση που έγινε στη Λέσβο, συγκεκριμένα στη Συκαμιά της Λέσβου, όπου μαζευτήκαν κάτοικοι, σκατό, σκατόψυχοι, α πούμε, λεγόμενοι κάτοικοι άλλων χωριών, κοντινών, που ενημερωθήκαν για την έλευση του... Ε, Πλοίου, ε, του πλοίου της, της ΜΚΕΟ, open arms, του πλοίου open, open arms. Ένα πλοίο το οποίο κάνει επιχειρήσεις, ας πούμε, κάτω στο, στη Μεσόγειο, κάτω ε, από την Ιταλία, και προσπαθεί να σώσει ανθρώπους ε, που πάρα πολύ συχνά, πούμε, ε, πέφτουν στη θάλασσα από τα σάπια βαρκίδια, πλοιάρια, η ακόμη και καλά, να είναι από τι φουρτούνε, σωταραχές, ανθρώπου που πνίγονται και που όλοι παρακολουθήσαμε τον μου, το φασίστα υπουργό εσωτερικών. Να φέρνει χίλια δύο εμπόδια για να μπορεί κάθε πλοίο αλληλέγγυο. όπως το Opera και ποιο ήταν το άλλο που είχαμε θα το θυμίσω και να σας το πω, να προσπαθεί να διασώσει κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πλοίο της το, το Μικεόμπορενάμς έπιασε λιμάνι στη Συγκαμιά και πήξαν κάτοικοι από τα χωριά Πέτρα και Μολίβο, Πέτρα και Μόλυβο, Πέτρα ε, και Μόλυβο, Καμιά δεκαπενταριά σκατόψυχη ήταν, φασισταριά του και αλατά, που όπω είπαμε, αντιληφθήκαν αςούμε, την έλευση του πλοίου και ήταν στην προβλήτα εκεί πέρα όπου ενημερωθήκανε ότι οι μέλη της, ε, του Ωπερ θα έρθουν στο λιμάνι με φουσκωτό για να πάρουν μια, ε, αλληλε... μια μεξικανή εθελότρια ε, αλληλέγγυα σε μετανάστες στις μετανάστριες. Από, ε, από την Λέσβο κινηθήκαν εναντίον της ε, μεξικανή εθελοντρία, η οποία... Είναι γνωστή ασύμει, γενικότερα ε, στη Λέσβο για τη δράση τη. Έτσι διαβάζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Ε, πέταξαν πέτρε ε, στο φωσκοτό που έρχονταν από το πλείο Πέτρασε. Δηλαδή είναι. Και αυτό υπό την ανοχή έτσι. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπό την ανοχή των άλλων κατοίκων, όχι τη πλειοψηφία, γιατί υπάρχουν. πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη πορεία ασύμει, στη Λέσβο, αλλά είναι υπό την ανοχή. Ε, και μπάτσον τι, τώρα τι τις βάζουμε στο κάδρο αφού ενισχύουν αυτές τις στρατιστικές πούμε, επιθέσεις. Και πετάξει, αν πέταζει λοιπόν ε, ε, στις στους, ε, στους, ακτιβίστριες, σκάσανε μπάτσον μετά από λίγο, σκάσανε και δυνάμιση φρόντεξ, τώρα, δυνάμιση φρόντεξ, Βουάου, wow. δυνάμιση φρόντεξ, χωρίς, ε, όχι, εντάξει, το ίδιο είναι μπάτσον και αυτή, απλά, χωρίς να γίνει κάποια σύλληψη όμως. Στην αντίθεση διαβάζω τώρα εδώ στο καθεστοδικό, αντί να γίνουν σύλληψη από αυτούς, πετάξανε πέδρες στους ανθρώπους, πούμε, στους ακτιβιστές εκεί, συλλάβανε καθ' υπόδειξη των συχαμένων ασπόνδυλων φασιστοειδών, την Μεξικάνα θελόντρια την πήγανε για αναγνώριση κ.τ.λ. στο Μπατσάδικο και λίγο μετά την αφήσανε ελεύθερη, ωστόσο συλλάβανε τη Μεξικάνα. Δηλαδή καταλαβαίνετε, ας πούμε, πώς πηγαίνει το παιχνίδι στη Λέσβο, τι γίνεται. Δηλαδή, πώς δείτε εκεί πέρα ρε παιδιά, θα μου πείτε τι να κάνετε. Αφήγετε από εκεί πέρα, είναι το σπίτι σας. Πώς ζείτε κύριε εσείς, πώς τους αντέχετε δηλαδή, α πούμε. Δεν ξέρω εγώ. Αν έμενα να λεύση όλα αυτά τα, τα σκατοφαστάρια, τι, τι θα γινόταν, δε, δεν ξέρω, μπορεί να μην κάνει και τίποτα, δεν ξέρω. Αλλά ειλικρινά, πώς είτε δεν ασφιχτιάται. Προφανώ και θα ασφιχτιάται. Σίγουρα. είχε γίνει από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πρόταση για να μην η οδό ΓΛΑΔΣΤΟΝΟΣ ΓΛΑΔΣΤΟΝΟΣ σε οδό Ζακ Κωστόπουλου και ο Πακογιάννης ο κρυφοφασίστας ο Πακογιάννης γιατί είναι κρυφοφασίστας γιατί η του, για την εκλογή του στο Δημαρχείο έπαιξε πάρα πολύ κοντά σε ακόμα και περίπατο με γνωστά φασιστό το έκανε ε, και επιχειρήματα ας πούμε, φασιστών χρησιμοποίησε ε, το λαϊκισμό, την ανασφάλεια από τους μετανάστες, ε, μετανάστριες ό, την, ε, την ασφάλεια που θα ήταν σίγουρα θα το έκανε αυτό τέλος πάντων, με ανασφάλεια με τα λοιπά, ε, ο τύπος την απόρριψε την πρόταση, εντάξει και διαβάζω πούμε, ότι θέλανε να φτιάξουν και ένα μνημείο και... ναι, ναι, όχι, δεν την έκανε ΛΟΑΤΚΙ η Λουάτικη κοινότητα, είχε πέσει από θεσμικό, καλά θεσμική είναι όλες οι θεσμικές από έναν τύπο, ας ξέρω, πούμε, ξέρω πότε να τώρα Ονοματα, να το πούμε. Ε, αυτό πούμε, εντάξει, οκ, okay. από τον ε, ηλιόπουλο, είχε πέσει, που είχε κατέβει τον Πασόκ. Τε, γιατί το λέω τώρα αυτό, οκ, okay, εντάξει, είχε γίνει και πρό, πρόταση για μνημεία κατά του ρατισμού. δηλαδή, αυτά τώρα δεν έχει σημασία, μα θα μετανομαστεί, δηλαδή, τι θα γίνει, θα μετανομαστεί ε, ε, οι οδός ε, Κωστόπουλου και θα ξεχαστούν όλα. Θα ερευνή πράγματα γιατί κάτι τέτοιε αριστερές λογικέ, α πούμε, δεν, δεν τις γουστάρω καθόλου. Θα βάλουμε και ένα μνημείο κοιτάξει, ξυπστεί όλα. Ε, αν θέλεις να έχεις εκεί τη μνήμη ε, ενεργοποιημένη και ζωντανή, κάνεις παρεμβάσει συνέχεια στο, στο δρόμο. κάνεις και περίπολα ε, αντισεξικά περίπολα για, ή περίπολα γενικότερα αντικανιβαλικά ε, να το που εγώ έτσι ένα καινούργιο όρος που έβαλα εγώ και το χαίρομαι αντικανιβαλικά περίπολα ας πούμε στον δρόμο εκεί και όχι μόνο και την Πέφτει όπου πάρει το ματάκι σου ότι υπάρχουν καγουριές, υπάρχουν σεξιστικές επιθέσεις κτλ. Έτσι ζωτα... καταστοντανή την νήμη. Έτσι καταστονταν η νήμη. Ευνήρα, περίπολα το βράδυ γιατί δεν είναι μόνο τα αντιφασιστικά περίπουλα που γίνονται, ας πούμε, ποντοπορίε. Μπορούν να γίνουν και περίπουλα αντισεξιστικά από γυναίκε κιόλα μόνο, εγώ θα έλεγα, ή από queer κοινότητα μόνο, ή από ΛΟΑΤΚΙ τέλο πάντων, ή τέλο πάντων από οπουδήποτε προέρχεται, α πούμε σε αυτή την αντισεξιστική παρέμβαση και την αντικανιβαλική και την αντιφαστική κάνεις περίπολα και τσακίζεις κόσμο ε, και αν δεν τον τσακίζεις οκ, okay, παρεμβαίνεις με γκράφιτι και τέτοια πράγματα ας πούμε και έτσι κατά τη μνήμη του της Ζάκιο, ζωντανή ρε παιδί δεν χρειάζεται ούτε μνημεία ούτε ε, μετανομασίες οδό δεν χρειάζεται ας πούμε αυτά τα πράγματα αυτά είναι αριστερά είναι σε φάση, ας πούμε, τέτοια φάση, να είχαμε να βλέπουμε, να λέγαμε και να, έχουμε, να λέμε ότι εκπληρώσαμε το, ε, το όποιο καθήκον μας απέναντι στη δολοφονία, ας τους Εκατάνα λάθο ο γερουλάνο ήταν με το Πασόκο και όπου με το ΣΥΡΙΖΑ. It's a cricket football. περάσουμε τώρα σε ένα άλλο πεδίο, σε αυτό τη υπεράσπιση ε, τη περιοχή των αγράφων ενάντια στη δημιουργία ανεμογεννητριών, ενάντια στα αερολικά πάρκα και από την, το και να έχουμε ενημερώσει από το πανελλατικό κάλτσο που είναι ε, ε, στην καρδίτσα. Ε, ναι, 12. Ο Οκτωπρίου το Σάββατο μας πέρασε, αλλά γενικότερα και ένα ενημερωτικό πούμε, σημείωμα για το διήμερο 12 Οκτωβρίου και 13 την επόμενα την Κυριακή. Η ενημέρωση έρχεται από ένα blog ανθρώπων που συμμετέχουν στους αγώνες Νάντια στις ανεμογεννήτριες, όπως καταλάβουμε από την περιγραφή που έχουν στο website και στα αιωλικά πάρκα. Το όνομα του blog λέγεται «Έρασταίσεις σωριές και οι μομένες» και πάρα πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ μ αρέσει. Και, και η περιγραφή των ανθρώπων, σε αυτό το τι ποι είμαστε, ποιε είμαστε, αυτού περιγράφουν ε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, δεν είναι γραφικά ωραίο, είναι ωραίο, είναι έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον, ένα, ένα ωραίο λόγο. Λοιπόν, να, Πούμε λοιπόν δύο λόγια όπως τα βλέπουμε εδώ στη site αυτό στο τεραστή τη Κοιμωμένης. και Ένα πυκνό και. Δούμε... Ένα πυκνό και ιδιαίτερα σημαντικό γιατί πώ τη περάση των αγράφων, Σαβδο Κυρία, πέρασε και σήμερα. Με τη φωνή λιγά και ευραχιασμένη, τον βρέσκω ελαφρά καμώνα αλλά και με το περήφανο ύφο του «Ήμουν και εγώ εκεί» μπορείς να τριγυνάς στην πόλη, να συγχροτίζεσαι στα καφενεία και να στιτάσεις με σαν μη μη λύκους και αγνωστούς. Όλη η εβδομάδα ακύλησε μέσα σε ένα παραξιωμένο τη πανελλατικής διαδήλωσης του Σαββάτου, μοιράσματα κειμένων, σε σχολεία, σε συνοικίες, σε ψωκολήσεις και πάνω στο κέντρο, πανεβάζοντας τα μαθήματα των σχολών της πόλης, ανεβάζοντας σε χωριά της λίμνης, για διαζώσεις συζητήσεις, προετοιμασία της ανοιχτής συνέληψης στο Ο Παυσίλιππο είναι ένα πολύ μεγάλο για ποιον και όποια έχει πάει, δεν έχει πάει έχει στην καρδίτσα, ένα πάρα πολύ μεγάλο, το πάρα πολύ δεν χρειάζεται νομίζω, πολύ μεγάλο απλά, ε, πάρκο με δάσος, ε, με μονοπάτια, έτσι ωραίο, ε, στην καρδίτσα, στο κέντρο της ε, προετοιμασία τη ανακτή συνέντευξη του Πάσου Σίλβο συντονισμό με του ανθρώπου που θα ερχόνταν από άλλε πόλει. Ας συνεχίσουμε σε λιγάκι. Πόλη, το πάνε κομμάτι μέσα στην πόλη, τι έγινε. Όλα αυτά με, μετουσιώθηκαν σε συγκέντρωση το Σάββατο πρωί, 12 Οκτωβρίου. 400 άνθρωποι στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσα και στη διαδήλωσή του στο κέντρο τη πόλη. Με ένα παλμό που θα σύλλευαν και πιο μαζικές διαδηλώσει τη Αθήνα. Τα συστήματα τύχησαν παντού. Έθεσαν το ζήτημα των αερολικών και της ενέργεια σε πολλά πηγαδάκια και συζητήσει. Έξέθεσαν όλου αυτού που με τον κρατησιωτικό φρέντο καπουτσίνο στο χέρι δήλωναν τη συμπεράστασή του από τι καρέκλε καφιτεριών. Αντιπαρατέθηκαν με τον οχαδερφισμό μια πόλη ε, στου ανθρώπου στι οποίε στο παρελθόν ποτέ δεν έχουν τεθεί τόσο κομβικά πολιτικά ζητήματα, τα οποία να απαιτούν από αυτού να κινητοποιηθούν και να πάρουν θέση. Η καρδίτσα, αν τι διαταξικέ κινητοποίησης των αγροτών πριν αρκετά χρόνια δεν είχε ξαναδει τόσο μαζική διαδήλωση Και αυτό είναι αλήθεια δεν έχει υπάρξει ε, τόσο μαζική διαδήλωση λοιπόν και αυτό το καταλαβαίνεις όλες τις επόμενες μέρες όπου παντού μιλάνε για χιλιάδες κόσμοι το Σάββατο μια αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν πολλοί ακόμα καρυξιότητες και καρυξιότητες να πλησιάζουν αυτή τη διαδήλωση μια άλλη είναι ότι οι άνθρωποι τα χωριά των αγγράφουν τις μηνιαίες πλαστήρα, πλαστήρα, που συναντηθήκαν το καλοκαίρι έχουν επιστρέψει στις πόλεις όπου ζουν μακριά από ε, την καρδιτσα. Ακόμα μία αλήθεια είναι ότι ο κόσμο τη πόλη που κατέβηκε στον δρόμο ήταν εν μέρει διαφορετικό από αυτόν που συμπράξαμε στα δύο Δημαρχία τον Αύγουστο. Παρένθεση δικιά μου. Βέβαια. Από τόσα μέρη σανε, υπήρχε πολύ θα Υπήρχε πολλή αναβρασμό. θα περιγράφουμε και στι εκπομπέ προηγούμενε. Θα ήταν σίγουρο θα έχει πάρα πολλοί κόσμο διαφορετικό και θα ήταν διαφορετική εικόνα. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση. Δείχνοντα ότι υπάρχει μια μεγάλη δεξάμενη ανθρώπων. Που έχουν ενεργοποιηθεί πάνω στην υπόθεση των αγράφων. Αλλά αυτή ανακυκλώνεται είτε συναντήθηκε σαν σύλλογο το Σάββατο για του δικού τη λόγου. Μια ελπιδοφόρη αλήθεια είναι η μεγάλη συμμετοχή νέων τη πόλη με το μαθητικό μπλοκ να βρίσκεται συγκεφαλή τη διαδήλωση. Και μια πικρή αλήθεια είναι ότι μια συγκεκριμένη τάση του κινήματο που ασχολείται για χρόνια με την υπόθεση των αγράφων, όχι απλά απουσίαζε από την ίδια τη διαδήλωση αλλά τις προηγούμενες μέρες φρόντισε να αναπαράξει διάφορους ψιθύρους, τέμπτας σε κάποιες στιγμές τους αντίστοιχους ψιθύρους της αστυνομία περί και αναρχικών, σκορπώντας φοβικά σύνδρομα και αποθελώντας κόσμο να κατεβεί στον δρόμο. Χωρίς κανένα σχολείο αυτό. Διαβάσουμε και το κομμάτι που γράφει για τις δυνάμεις καταστολής που υπήρχαν. Ε, λοιπόν, πάμε να αναφερθούμε και στην αστυνομία, α πούμε, δυο λόγια για την αστυνομία, ε, <coughs> για το σχέδιό της που ήταν για γήλια κλάματα, φαίνοντας κάμποσες δημιουργίε και από άλλες πόλεις στήθηκε, περιμένος γεγονότα στο Δημαρχείο, και στα πολιτικά γραφεία των τοπικών βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία εμποδίζοντα για λίγο τη διαδήλωση να ακολουθήσει το αναμενόμενο δρομολόγιο στου κεντρικού δρόμου. Από το προηγούμενο βράδυ έστεισε μπλόκα στι εισόδου τη πόλη, σταματώντα για ελέγχου αυτοκίνητα με μη καριτσιώτικε πινακίδες δίθεν τυχαίου που πάντοτε κατέληγαν στην ερώτηση για τα άγραφα. Έρχεστε, κινηματικοί άνθρωποι τη ε, είχαν συνεχή. Παρακολούθησε την ασφάλεια έξω από το σπίτι του ενώ ε, το πρωί του Σαββάτου έκαναν εξακριβώσει και ψαχτικέ σε τσάντε μαθητών στο Παυσίλικο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν οι μαθητέ να βρίσκονται πρώτοι με το πανό του, η διαδήλωση συγκλωτισμένη να ακολουθεί το δρομολογείο τη, γονεί με καρουτσάκια και μικρά παιδιά να φωνάζουν και τα βουνά και τα νερά και τελικά το μόνο που συζητιόταν εκείνο το καλοκαινό πρωινό ήταν τι θέλανε τόσοι ένστολοι στο μεγάλο μα χωριό. Και να κλείσουμε την ενημέρωση από του ανθρώπου που ζουν στην καρδίτσα και στην περιοχή των αγράφων των κοντά, όπω δηλώνουν και οι ίδιε στο blog του, το οποίο λέγεται Όπω είπαμε πριν, εραστή ισορροπία κοιμωμένη. Πάμε να πάρουμε και μια ενημέρωση από τον βουνό που στη γράφουνε. στερα από πρόταση που έγινε κατά τη διάρκεια της του Παυσή, λοιπόν, τη ανοιχτή συνέλευση του Παψίλη, την το πρωί, κάπω αυτοκίνητα με διαδηλωτέ ξεκίνησαν και διαδηλώτριε βεβαίω. Ξεκίνησαν, το λέω εγώ και οι διαδηλωτέ γιατί το γράφουνε. Ξεκίνησαν ξανά λέω από τον σιδηροδρομικό σταθμό τη πόλη με κατέμψη την Νιάλα, το σημείο που γίνεται κάποιε σπορατικέ εργασίε εδώ και δύο εβδομάδε περίπου. Στην πορεία το κομβόι τη Καρτίτσας συναντήθηκε με ένα άλλο κομβόι αυτοκινήτων από χωριά τη Λίνη Πλαστήρα, όπου είχε κατασκηνώσει και διανυκτερεύσει κόσμο που είχε έρθει για τη διαδήλωση την προηγούμενη μέρα στην Καρδίτσα. Συνολικά, 100 διαδηλωτέ έφτασαν λίγο πιο πάνω από τον οικισμό Καμάρια και από εκεί, αφού συναντήθηκαν με ανθρώπους από τα γύρω αγραφιώτικα, χωριά και ορειβάτες, όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς το πεδίο. Ο κόσμος παρέμεινε στο σημείο για αρκετή ώρα, έκανε παρέμβαση στα μηχανήματα και περπάτησε μέχρι το άλλο σημείο που γίνονται κάποιες χωματορουργικές και εξκαφικές εργασίες. Η αστυνομία δεν εμφανίστηκε στο σημείο της παρέμβασης, παρακατέγραψε τις πινακίδες των αυτοκινήτων σαν ύποπτο χρόνο, χρόνο και ενώ ο κόσμος βρισκόταν μακριά από αυτά και είχε ανέβει στην κορυφή ε, Συγνώμη Το ξαναγράφω, το ξανα... <laughs> <laughs> Πάω από τι έχουμε πάθει σήμερα Ακόμα και αυτό λάθος, απόψε Φοβερό Θα το ξαναπώ λοιπόν, <laughs> χωρί λάθος, λυπίζω η αστυνομία δεν εμφανίστηκε στο σημείο τη παρέμβαση, παρακατέγραψε τι πινακίδες των αυτοκινήτων σε ανύποπτο χρόνο και ενώ ο κόσμο βρισκόταν μακριά από αυτά και είχε ανέβει στην κορυφή. Αντιθέτω, το προηγούμενο βράδυ υπήρχε έντονη κοινικότητα στο βουνό σε σημείο ομάδα ορειβατών που είχε κατασκηνώσει κοντά στην περιοχή να μην μπορεί να κλείσει μάτι από τα πέρα δόση των αστυνομικών τσίπ. Μάλιστα. Αυτή ήταν η ενημέρωση, όπως είπαμε από το blog «Εραστές χειροίες, χειροίες, χειροίες από ανθρώπους που ζουν στις περιοχές των αγράφων και στην καρδίτσα και περιγράφουν πέντε πράγματα, ας πούμε, γενικότερα για τους αγώνες αυτούς και έχουν την είχαμε γράψει την ενημέρωση για το διήμερο 12-13 Οκτώβρης Σάββατο ήταν επανελλατικό κάλεσμα δράση ενάντια ε, στα αεολικά πάρκα και τι ανεμογεννήτριε τη περιοχή των Αγράφων. Διαβάζοντα το κείμενο και ακούγοντα το προφανώ, ε, δεν μπορεί παρά να μην έρθει στο μυαλό μας αντίστοιχε στρατηγικές και συμπεριφορέ των μπάτσων στη Χαλκιδική και στι Κουριέ. Μεγάλη Παναγία, Ιερισσό κτλ. Να θυμίσουμε πως ε, αύριο είναι η συγκέντρωση ε, στην μετανάστρια Σάραγε σαρα, ε, Χέντεμι. Ξαναλέω Σάραγε Χέντεμι, εγώ την έλεγα πολύ διαφορετικά. Ε, έπρεπε να κάνω αυτό που έκανα πριν την πω τώρα, να το βάλω στο μεταφραστήριο που ξέρω αυτή τη Google και να ονομάσει το όνομα με τη σωστή προφορά ε, και το λέω και εγώ, όπως ακριβώς το λέει και το Google, γέχει και εντεμή. Λοιπόν, για να μην, δηλαδή κάποια πράγματα, πρέπει να τα κάνουμε σωστά, ας πούμε. Μόνο και μόνο από την ένδειξη σεβασμού και στην αξιοπρέπεια και σε όλα, ας πούμε, τα οποία φέρνει αυτή η σωστή αποτύπωση ενός ονόματος. Πολλά πράγματα υποδεικνύει. Ε, στην Σαραγγέχ και Ντεμή ε, υπάρχει η της Αλληλεγγύης αύριο ε, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης ενάντια στην έκδοσή της. Ε, να επιθυμίσουμε ότι η Σαραγγέχ ε, έχει φύγει από το Ιράν με την εξάχρονη κόρη της, ε, ε, και έγινε γνωστή η ιστορία της από τις συγκρατούμενες της Ισουλακής Κορδελού που βρίσκεται κρατούμε εδώ και μήνες. Ε, υπάρχει δύο ξενανείοντες, γιατί ο άντρας της που είναι εργαζόμενος στις μυστικές υπηρεσίε του Ιράν την κατηγορήσε ότι την απατούσε και άλλα τέτοια κούλα περίεργα και έχει βγει, ας πούμε, και έχει πάρει το παιδί, το παιδί του και έχει φύγει, ας πούμε, και έχει βγει σήμα από την ΕΔΡΙΠΟΡ, με αυτό το σήμα ε, την κρατάνε και φυλακής του Κορταλού ε, να πούμε πως, ε, ο αυτός ο τύπος την έχει τσαχεί στο ξύλο τη γυναίκα, ας πούμε, ε, στο Ιράν, ε, και όταν ε, την κατηγόρησε ότι την απατούσε, τον απατούσε με ένα συνάδελφό τη από το νοσοκομείο, όπου δουλεύει στο νοσοκόμα, ε, η, η κατηγορία αυτή ήταν αρκετή ε, για. Ναι, ήθελα και τι για να της ε, επιβληθεί ποινή με 60 βουρδουλιές, 60 μαστιγές δηλαδή, ε, μια ποινή που δεν θα περίπτει κάτι άλλο από μια αυστηρή πατριαρχή, θεοκρατική και μολταρχική κοινωνία. Ε, έφυγε λοιπόν ε, και ε, έδωσε το... Εξέδωσε η Εντροπόλνη διεθνής ένταλμα ασύλληψης επειδή υποτίθεται πως πήρε και το παιδί της μαζί ενώ το, πήρε, το, το πήγαγε ενώ το πήρε για να το σώσει γιατί ο ίδιος ο, ο συγχαμένος ο τύπος ας πούμε, θέλει αντιπατρέψης ηλικία η 9 χρονών δηλαδή απίσταυτα πράγματα και με βάση αυτό το διεθνές ένταλμα σύλληψη είναι τώρα κρατείται ε, η Σαραγγέ και κρατείται ε, στον κορυδαλό την πρώτη φάση που έκανε έτσι να μην εκδοθεί στο Ιράν ήταν απορριπτική η πρώτη απόφαση και τώρα αύριο είναι η δεύτερη πούμε, έφεση σε αυτή την απόφαση να εκδοθεί στο Ιράν οπότε αύριο υπάρχει και συγκέντρωση ελεγής στα διοικητικά δικαστήρια της Αθήνας και συγκέντρωση ε, για να μπορέσουμε να ε, υπάρξει και αλληλεγγύη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ε, από τα διοικητικά, στα διοικητικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης υπάρχει συγκέντρωση, όπως είπαμε στην αρχή, για να υπάρξει πίεση και από τη Θεσσαλονίκη ε, προς τον Άριο Πάγο, όπου θα δικαστεί αυτή η έφεση. Προσφυγή τέλο πάντων, ή μάλλον η Έφεση η Έφεση ε, για να μην εκδοθεί η εισαγιάκή ενταμή στο Ιράν. Υπήρξε και συγκέντρωση στη διαμαρτυρία στην κυπέρσβεία τη μέρα που μας πέρασε στις 6 ώρα από το Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλαεξιπιών και Υδιοκόμενων ε, για τη ε, ΣΑΡΑΓΕΚ και η για ε, την υπόθεση που είπαμε λίγο νωρίτερα. Υπήρξε συγκέντρωση, λοιπόν, αλληλεγγύης ε, στο πλευρό της ε, ΣΑΡΑΓΕΚ. Είναι πολύ καλό γιατί υπάρχει αρκετή ενεργοποίηση στο πλευρό της ε, Σαραγιέ. Ε, πολλές ε, πολιτικές ομάδες, αρκετές, αρκετές. Όχι πολλές, αρκετές πολιτικές ομάδες, είναι αύριο και άτομα, αυτομικότητες, έτσι. Να αναλάβω πω η ε, εκδίκαση τη έφεση ε, για να μην εκδοθεί η και Κέιδεμοι ε, στο Ιράν είναι ε, αύριο στον αριο Πάγο, ε, αύριο 3η 15 Οκτωβρίου στι 9.30. Σε άλλο τώρα, πάμε έτσι, σε τι άλλο να, έτσι, να ενημέρωσουμε. Η 14η 14 Οκτωβρίου είναι μέρα που στις ΗΠΑ γιορτάζεται από τον κόσμο ως ε, η μέρα για την ε, ηθαγενή Αμερικανική κουλτούρα και ως η μέρα μνήμης και αντίστασης στην Αποιοκρατία, και αντίσταση πλέον στη γενεκτονία και τη δολοφονία που ακολούθησε από την προσάλεξη των αποβίβαση μάλλον του στρατού που είχε ηγηθεί ο Κολόμβος και ο οποίος έκανε φρικτά βασανιστήρια στους ήθαγενεί της Υπήρου που μόλις είχε υποτίθεται ανακαλύψει ε, έτσι λοιπόν σε, πολύ, σε πολλές περιοχές της ΕΠΑ ε, υπάρχουν εκδηλώσεις ενάντια και στον καπιταλισμό αλλά και στις ε, αποικολλητικές ε, πολιτικές και υπέρ των δικαιωμάτων των ηθαγενών. Ε, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, τώρα ήταν, ε, δεν ξέρω ε, αν είναι σε πολιτεία της ΗΠΑ ή στο Μεξικό, ε, ένα άγαλμα, ε, βασικά, έξω από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Γεώργη, συγκεντρώνονται και δια, διαδηλώνουν ε, στα πλαίσια αυτής της σημαία ενάντια στην απικιοκρατία και τον καπιταλισμό. Ε, θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη, ένα άγαλμα του Κολομβού, δεν πρέπει να υπάρχουν και πολλά Ή τέλο τέλος πάντων ε, Πετάχθηκαν, ε, βάφθηκε με, με κόκκινες βογές Διάφορε εκδηλώσει ε, ε, εννατί στην Αγεικρατεία κατά του ενάντια στη μνήμη του γενοκτόνου κολόβου και οι υπέρωτο δικαιωμάτων θα και γενικώ το υπέρ των δικαιμάτων των ανθρώπων, είναι σε εξέλιξη σε όλε λόγω πληκίε, λόγω διαφορά να ώρα. Τώρα πριν είναι έξι ώρα εκεί. Ε, οπότε είναι σε εξέλιξη οι διαμαρτυρίε σε, σε πολλέ πολιτείε των ΗΠΑ. Σε πολλέ πόλει, μάλλον των ΗΠΑ, δεν νομίζω σε πολλέ πολιτείε, σε μερικέ πόλει των ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα στη Νέα Υόρκη, όπω είπαμε, νωρίτερα έξω από το Μουσείο Αμερικάνικη Ιστορία. σε αυτό το σημείο θα θέλω να ρωτήσω να βευθύνει ένα ρητορικό ερώτημα γιατί καμία και κανένα δεν θα μου απαντήσει προφανώς απλά να ακουστεί λιγάκι όλες αυτές οι χολιγουτιανές ε, μάλλον να το πω αυτή όλοι αυτοί οι θεσμικοί φορείς που διοργάνωσαν αυτές τις χολιγουτιανές διαμαρτυρίες ε, του Θεανθήνε και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όσο ξέρω ε, οι τεράστιες ε, Συγκεντρώσει για το κλίμα σε Γάλλια σε Αγγλία σε Ισπάνια πόσα εκατομμύρια έδαμε στους δρόμους πόσα εκατομμύρια έδαμε στους δρόμους πού είναι αυτές οι, αυτοί οι άνθρωποι να διαδηλώσουν ε, σε αυτό το μέγιστο αριθμό σε αυτό το μαξιμαλιστικό ε, αριθμό ε, την αντίθεσή τους ε, στην εισβολή των Τούρκων φασιστών α πούμε στην πολιτική Συρία στις τις περιοχές της, της Ροζάβα, στα καντόνια της Ροζάβα. που είναι γιατί δεν είναι με ζήτηματα το κλίμα ο βιεραλισμός ο καπιταλισμός ε, ο φάσισμός δεν είναι με είναι πάρα πολύ είναι αληδά, αληδά, λένε, τα συντέθετε γιατί όποιος, και τα φυγείτε από μόνα τους ε, προφανώς ή, δεν το έχει καταλάβει καλά το πράγμα, α πούμε. Ξέρω εγώ, ή το κάνει με κάποιο σκοπό, έτσι ώστε να απομονώνει τα πράγματα και να τα προσφέρει σαν σε σαν αυτόνομε φάσει, α πούμε, θεματικέ ιστορίε, θεματι, ε, θεματικά ζητήματα. σαν αυτόνομα ζητήματα, παιδιά, τα οποία δεν συνδέονται, ενώ όλα συνδέονται. Εξουσία, αφεντικά, κράτο, καπιταλισμό, υπηριασμό, φασισμό. Είναι όλα είναι πέντε πράγματα τα οποία δημιουργούν όλο το χάο την επίθεση το, το τα βασανιστήρια τις τηλεφωνίες τα πάντα Δημιουργούνται τα πάντα που είναι λοιπόν αυτό ο κόσμος να τελειώσει ενάντια στους βορβάδισμους και στις έθνος κατάσταση τηλεφωνιές στην βανατολική Συρία μετά από εκεί, Μετά από κι να μη μας φαίνεται περιεργο ε, που να μας φαίνεται περίοδο το αναμενόμενο τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να βγάλουν ένα ψήφισμα. Καθώ, α πούμε, οι Ηνωμένε για και η Ρωσία έβαλαν τα Β, τα πούμε, τα κλπ. να μην μπορούν να βγάλουν ένα, ε, μια απόφαση, ένα ψήφισμα για τις δολοφονίες που γίνονται στη Συρία αυτή τη στιγμή. Βγάζουν μόνο όταν ε, υπάρχει ένα αλφα κέρδο για τι δύο. Οι υπερδυνάμει και οι υπερεθνικές υπερ ελίτ, οικονομικά διευθυντήρια κτλ., βγάζουν όταν είναι ξεκάθαρη η συγκατάθεση, ας πούμε, ξέρω εγώ, ε, για να βγει ένα ψήφισμα. Δεν έχει καμία σημασία αν θα βγει όχι, απλά είναι μια εικόνα. Και από τη στιγμή που οι πίκος και οι κάθε κυριαρχία, α πούμε, φέρονται με αυτόν τον τρόπο, δεν του ενδιαφέρει, δεν τη ενδιαφέρει, είναι φυσικό επόμενο. Πάνω σε αυτή τη βάση να πατάει κάθε ε, φορέα, θεσμό, είτε χώρις τη διεθνή, και, δι... και να πορεύεται με αυτόν τον τρόπο την διαφορία ε, και την ε, μεμσημυρία ή την εικονική κλα... ε, κλάψα ε, για τέτοια ζητήματα. Η Γαλλία και η Γερμανία ήταν η ε, ε, βασική, και άλλε χώρε τη Ευρώπη, η βασική. Προμηθευτέ όπλων στην Τουρκία. Δηλαδή, όταν πουλαγες όπλα στην Τουρκία, τι περίμενες. Ότι θα τα χρησιμοποιήσει χωρίς σφαίρες, ας πούμε, ή θα τα χρησιμοποιούσε μόνο σε οικονομικές, οικονομικές ε, μάχες ας πούμε, ή στρατικές ασκήσεις. Δεν θα τα χρησιμοποιούσε για να σφάξει κόσμο, οπουδήποτε θα μπορούσε να πατήσει πόδι και να έχει ε, όφελος όπως και η Ελλάδα αν είχε δυνατότητα να σφάξει κόσμο για δικά της ωφέλει και κέρδη θα το έχει κάνει. Δύναμη δεν έχει. Α, λοιπόν... Άλλο είναι ο της, Και δύναμη δεν έχει και άλλος είναι ο ρόλος ε, και, λοιπόν και, και οι δύο χώρες και απαγολέψαν να την πώλησε όπλων προς την Τουρκία. Το έχει κάνει το, το κακό, έχει συμμετάσχει σε αυτό. Έχει συμμετάσχει και με την αδιαφορία, έχει συμμετάσχει ε, και με την δοσοληψία, ε, με, αυτές, ε, με αυτά τα κράτη που. εντάξει, και δεν το κάνει. Θα μου πει. Ε, είναι καπιταλισμός, Είναι κέρδο, αφεντικά. και βέβαια θα το κάνεις. Αλλά για τα μάτια, α πούμε, ξέρω, του κόσμου, σε εισαγωγικά όλα αυτό που είπα, ε, το έχεις κάνει ήδη το κακό άσομαι, έχεις ήδη ε, ε, εξοπλίσει την Τουρκία σου; μην ξεχνάς Γαλλία ήσουν στην Συρία χρόνια ε, ο μπάτσο ας πούμε, ε, της, ε, της περιοχής, τέλος πάντων, ε, αυτά, ε, αυτά, αλλά στα χάλα το στηρίζει η Ρωσία και δεκαετίες. Ε, αυτά ε, για την περιοχή εκείνη. Και αυτό το εύλογο ε, ερώτημα δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί από κάποια ή κάποιον, αν ακούει, ή αν μπορεί να επικοινωνηθεί γενικότερα σαν ερώτημα. Ακούτε την εκπομπή κουβέντα στη με τον Τζιμ Φράγμα στο μικρόφωνο. Ε, Ό,τι χρειάζεστε. Να συζητήσουμε τον Γιώργο, να γίνει να συζητήσουμε μπορείτε να το στείλετε το μήνυμά σα στο email του ραδιό.de τη σελίδα επικοινωνία ή αν θέλετε ακόμα καλύτερα να μιλήσουμε στον αέρα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω του wire. Ναι, διόμαστε, δεν φύγαμε, απλά πήραμε και εμείς μια ανάσα. Θα πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που, στείλεν, ε, ε, που έχει αναρτηθεί ε, με τη μορφή άνθρου στο Athens Media και προέχετε. Το Και προέρχεται από την περιοχή JinVar ε, Στη ε, Ξαναλέω λοιπόν Επειδή το παραδέψαμε λίγο Θα διαβάσω ένα μήνυμα από το χωριό Τζιν Το χωριό των ελεύθερων γυναικών Στη Ρουζάβα σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Ροζάβα. Ένα μικρό κείμενο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για την διαμόπαψη, ας πούμε. Ως γυναίκες του Zinvar, σας θέλουμε αυτό το χαιρετισμό και αυτό το κάλεσμα. Όπως θα έχετε δει όλοι, ε, οι τουρκικές απειλές για την έναρξη μια επίθεση την αυτόνομη διοίκηση της Βόρειας και Ανατολική Συρίας νες, έχουν εντατικοποιηθεί. Αυτή η προσπάθεια κατοχής είναι μια άμεση και πραξιακή επίθεση στη ζωή μας, στα μέσα επιβίωσής μας, στην κοινωνία μας, τα κέρδη μας και στους αγώνες ως γυναίκε το Zinbar είναι ένας από τους χώρους που κινητεύουν να σβήσουν σε περίπτωση τουρκικής κατοχής. Το χωριό βρίσκεται κοντά στα τουρκικά σύνορα, είναι η αυτόν μη διοίκηση της Βόρειας και Αντολικής Συρία, η οποία το ίδρυσε επίσημα το 2014, ως πολιεθνικό πολιτικό πρόγραμμα με ρίζες στο ιστορικό αγώνα του κουρδικού λαού για πολιτική αναγνώριση, ισότητα και δημοκρατία. Χωρί την επανάσταση στη Ροζάβα και τι εμπειρίε των αγώνων των γυναικών σε όλε τι γεωγραφικέ περιοχέ και περιόδου τη ιστορία, το Ζιν Βάρθ δεν θα υπήρχε. Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που έγιναν οι πρώτε προετοιμασίε για την κατασκευή του χωριού. Από τότε πολλά πράγματα έχουν αναπτυχθεί. Χιλιάδε άνθρωποι ήρθαν να στηρίξουν στο χτίσιμο, το χωριό, μεγάλω... το χωριό μεγάλωσε και έγινε ένα πολύ γνωστό και ζωντανό τόπο σημαντικό για πολλού στην περιοχή. Γυναίκε και παιδιά. Ε, γυναίκε και παιδιά ζουν εδώ, αναπτύσσοντα κοινοτιστική ζωή, μαθαίνοντα, μοιράζοντα, δουλεύοντα στα χωράφια και του κήπου, στην Ακαδημία, στο σχολείο, στο φούρνο, στο μαγαστή του χωριού, στο κέντρο Υγεία. Το Zinvart αντιπροσωπεύει την, την πραγματοποίηση του ονείρου μια ελεύθερη ζωή, τη δυνατότητα μα ω γυναίκε να συγκεντρώνουμε τη δύναμη και την γνώση μα και να αναπτύσσουμε κοινοτικέ εναλλακτικέ λύσει σε κάθε πτυχή τη ζωή μα. Παρά τι επιθέσει και τις δυσκολίε που αποτελούν κομμάτι αυτού του τρόπου, δεν μπορούμε να δεχτούμε να χάσουμε όσα έχουν δημιουργηθεί από τόσου πολλού. Καλούμε όλε τι γυναίκε και του ανθρώπου να στηρίξουν την αντίστασή μα. Να σηκώσουμε τι φωνέ μα και να αναλάβουμε δράση για την απελευθέρωση των γυναικών. Ας αγωνιστούμε για εναλλακτικέ λύσει. Α περασπιστούμε ο ένα τον άλλον ή μία την άλλη, λέω εγώ, εγώ, ζυμφράγμα, ενάντια στι επιθέσει του τουρκικού κράτου και από όλε τι άλλε μορφέ πατριαρχική βία και καταπίεση. Αυτό ήταν το μήνυμα που έωσαν οι ελεύθερε γυναίκε του χωριού Ζινβάρ ε, στην Ροζάβα. Εντάξει ανεβαίνουν βίντεο από τη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει εκεί, όχι κάτι ιδιαίτερο φοβερό, απλά βλέπω βίντεο με διαδηλώσει και τέτοια από τη Βαρκελόνη και προσπαθώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν έχετε εσείς, ας πούμε, κάποια εικόνα από εκεί, ε, μπορούμε να μείνουμε να μάθει και εγώ, εγώ, δεν το βρίσκω ακριβώ τι γίνεται. Ε, είναι στη Βία Λαϊετάνα, έξω από το Μπατσάδικο, μάλιστα, θα το ψάξουμε το βρούμε, θα ψάξουμε το βρούμε. Στη Βαρκελόνη βρίσκεται ο κόσμο έξω από το ιστορικό κτίριο Βία ε, Λαγιαιτάνα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Προσπαθώ να ψάξω να δω τι ακριβώ συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν δύο-τρία βίντεο που βλέπω, και είναι αρκετή μπάτση Αρκετή μπάτσι όμω. Ε, να δούμε τι πάει. Είναι είναι, είναι, φασίστες, είναι τίποτα άλλο. Όχι πως έχει κάποια σημασία. Βεβαίω έχει σημασία, αλλά. Έξω από το κτίριο αυτό το Via Laetana, ένα ιστορικό κτίριο στη Μαρκελόνη και δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει αρκήτρους μπάτσου και είναι κάποιοι που κάνουν και κάποιες καθηστική διαμαρτυρία. Και είναι περικυκλωμένοι από πολλούς μπάτσου και αρκητές, μαθήτες, μαθήτριες και μαθητές. Θα, πω, θα δούμε τι είναι αυτό. Ναι, διακοπή μιλούσα τόσο την ώρα, γιατί απλά μου έχει κάνει εντύπωση συνήθως ε, κάτι διαφορετικό για να κάνει τέτοια ώρα, γι' αυτό μου έχει τραβήξει την εντύπωση κάτι διαφορετικό θα συμβαίνει, κάτι έκτακτο, κάτι τέτοιο, αλλά βλέπω πολύ πιτσιρικομανία και ίσως να είναι τίποτα σχολικό, σχολικό ή τίποτα φοιτητικό, ας πούμε συγνώμη και είναι αλλά έχει πολύ μικρέ ηλικίε αν διακρίνω καλά Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε... <laughs> Τώρα μάτι μου και κόλλησα, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα να συζητήσουμε ε, τουλάχιστον στο μυαλό μου δεν έχουν άλλα και η σε αυτό. Ε, είναι ο Jimmy φράγμα στο μικρόφωνο ε, στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, ε, νωρίτερα σήμερα και κάθε βράδυ από τις 10 έως τις 12 μπορεί κάποιες και κάποιους να ξεβολεύει λίγο αυτή η ώρα, αλλά... Ε, Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται και έτσι δραστικά, δηλαδή να παίρνουν αποφάσει δραστικά σε προσωπικό επίπεδο, πάντα. Διαβάσουμε και μία καταγγελία που έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, σε social media, από τα ραδιοφράγματα που διαβάζω. Ε, είναι μία βιωματική μαρτυρία, από ό,τι καταλαβαίνω, ε, για να θυματήσουμε τη μουσική. Είναι ένα μικρό κειμενάκι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει σταλεί από άτομο που βίωσε το γεγονό στα φράγματα 12 και 20 φεύγοντας γράφει το μήνυμα αυτό από το live της νομικής που γινόταν για τους συντρόφους Σάκα και Δημητράκη πήγαινα με έναν φίλο μου να πάρω το μετρό από πανεπιστήμιο. Έξω από το μετρό υπήρχε τη Μύρια Ματ. Εγώ φορούσα μια μπλούζα που έγραφα 1,3, 1,2, 13, 12, δεν ξέρω... Τι ακριβώ έγραφε, ξαναλέω, εγώ φούσαμε μια λούζα που έγραφα 1-3-1-2. Τέλο πάντων, αυτή η λούζα, ναι, δεν ξέρω τι είναι, Way, anyway, ό,τι και να είναι. Με περικύκλωσαν και άρχισαν να με τραγουδίζουν λέγοντα μου Ήρθε ο Νάρχα, θα περάσει καλά τώρα. Βρίζοντα τη μάνα μου και διάφορα άλλα. Με χτύπησαν κάποιε φαγιάρες και με είχαν ρίξει κάτω. Τον φίλο μου δεν τον χτύπησαν, τον έβγαζαν όμω φωτογραφίε. Όταν τους είπα ότι δεν κανέναν δικαίωμα να με με χτυπούσαν και έλεγαν πως αυτοί έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι κουστάλουν σε σκουπίδια να σαν και εμένα. Ύστερα μας πήγαν με προβλήκο στη γατά, που μας κάτσαν δύο ώρες και μας άψαν ελεύθερους. Αυτή είναι η κατακυλία η οποία δημοσιεύεται βιωματική ε, κατάσταση, που δημοσιεύεται από τα ραδιοφράγματα. Αυτό που έλεγα νωρίτερα σχετικά με τον κόσμο που υπάρχει στους δρόμους ε, έξω γύρω από το Via Laetana στη Βαρκελόν ίσως έχει να κάνει ε, με την καταδίκη εννέα καταλωνικών αυτονομιστών, ε, την, ε, την ενοχή και την φυλάκισή τους ε, η οποία αυτή η απόφαση έφερε διαμαρτυρίες και δράσεις από κόσμο της Καταλονία που προχώρησε στην κατοχή τώρα ενδομίου της Βρακελώνης. και αυτή η διαδήλωση, η κατάληψη, διαλύθηκε σφοδρά, με σφοδρή βιαιότητα από τους μπάτσους Τώρα, δεν ξέρω, μπάτσους Καταλωνούς, μπάτσους Ισπανούς, μάλλον ισπανού. Ε, σω να έχει κάνει, να κάνει λοιπόν αυτό ο κόσμο στου δρομο και τι μπάτσε γύρω-γύρω με αυτό το γεγονό. Είναι που σα έλεγα ότι θα το ψάξω να βρω, γι' αυτό σα το λέω. Θα δώσουμε και κάτι έκτακτο τώρα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ε, υπάρχει σε εξέλιξη ε, φωτιά ε, σε καταβλισμό προσφυγικό ε, μεταναστριών, μεταναστών στη Σάμμο. Ε, όπου υπάρχουν 6.000 περίπου ε, άνθρωποι που αιτούνται ασύλου ε, οι οποίοι βρίσκονται σε με ε, συνθήκες από υπάρχει περκαριά λοιπόν ε, πολύ μεγάλη ε, στο αυτό το υποτιθέμενο hot spot της Σάμου ε, δεν ξέρω βλέπω κι εγώ σκηνές ε, από βίντεο που έχει αναρτηθεί σε social media α, αν έχετε άλλε πληροφορίε μπορεί να τις μα τι σπίει και Σε αυτό που διάβασα ε, μια καθεστωτική ε, πύλη ενημέρωσης διαδικτυακή κάνει για αναφορά τώρα όπως και με τη μόρια για συμπλοκή μεταξύ κατοίκων στο στο κάμπ της Σάμου και ε, από το οποίο μαχαιρωθήκαν άνθρωποι και προκλήθηκε η φωτιά εγώ δεν πιστεύω τώρα τίποτα από αυτά γιατί έτσι λέγεται η τη μόρια και που πέθανε ε, γυναίκα έτσι και τελικά αποδείχθηκε πως δεν υπήρχε τέτοια αφήγηση δεν υπήρχε τέτοιο γεγονός να δούμε τώρα τι είναι αυτό Αυτά και με αυτά ήρθαμε στο τέλο της απόψηνής εκπομπή, Της πρώτης για την εβδομάδα που ξεκίνησε Σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ για όσες και όσοι δεν κοιμηθείτε ή ποιος έχει έρθει 12 ώρα και κοιμάται 12 ώρα ε, Ό,τι και να κάνετε αύριο να σας δυνατέ και δυνατοί να το αντιμετωπίσετε Ό,τι και να σας συμβεί Εύχομαι το πρωί που θα ξυπνήστε να βρεθείτε τους ανθρώπου που ε, αγαπάτε δίπλα ε, εμεί θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 10 το βράδυ ε, Μέχρι τότε να προσέχετε και εύχομαι πολλές και όμορφες νύχτες. Καλή νύχτα! Το βλέπεις Το βλέπεις και εσύ τώρα είναι σαφές Το βλέπεις Μα την έχουν στημένη από χίλιε πλευρέ, φοβάσαι. Μα ξέρουμε φόβε και βίο, καλά φοβάμαι. Μα νίκαζεστα στην άλλη πλευρά. Τα νεκρή τι μου μοιάζει εμένα δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά, τι κάνανε γιατί μα μεγαλούσε. Γεμάτη εντατομίρια ενώπιον <Κι> Περαστική απ'야 φορά έταξαν και κοιτούσαν. Γεύτη, τίδη, σηκυλιές, αυτούς τους το και του κεφτεί τι δικηλέ, κι αυτού του ενοχλούσαν. Κι αυτό πανικοπήθηκε, πασκίτανε ο Το ιδρωμένο σπλόγιστής βας κοίτα να είναι ποιος του Κι όσο για τον ταμεία που πήγε να μην φύγει Όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί Στα αρχίδια μου ψηφίρισε και γέμισε τις τσάντες Άτε και καλή τύχη μακαίρις Πάτσε, βλέπει, πέρασε μονάχα το ρολόι. Να την ψευδέστηση. Πώ είναι εξουσία. Και τώρα γύρα του με δύο όρπανα. Με τρίσκεψη τα σύνταξη. Τη μοίρα, βλάστημα και μια γνωστή αιτία. Μα τα στο τζόγο τις ζητήσει; Με πάγει η μάπιο, πάγει Τα με από κοινή μια η σερτούσια Καραγιάννα, η αγέλη που σιαπερίστροφος φέρει στρίσιαναγκες. τι Καλή Τιχι Μάγκες Άτε Καλή